Τελικά δικαστέ, εισαγγελεί και δικηγόροι μα λένε κάτι και εμεί δεν το κάνουμε. Να σωθούμε. Πάντω τέργεσε και σύνθημα. Δικαστέ, εισαγγελεί και δικηγόροι, Λά. η διαφάρα είναι όλοι. Γι' Δε... αυτό πήγαινε, δεν το πε. Τα που μα δίνουν όποιο... να... να τα πάρουν στα χέρια του. Τι για ποιο θέμα μιλάμε. Την Ευρώπη. Τι συζητάμε. Έλαντε, έλαντε. Μα ούτε εσύ ήξερε τι λέμε. Εγώ ξέρω τι λέω Και νόμιζε ένα σαν του θα καταλάβει. Τι λέμε. Τι λέω. Τι λέω. Τι λες. Καλά, δεν πα καλά. Εγώ δεν πάω καλά, πα καλά. Ωραία παράδοση. Αυτοί δεν μα λέω ότι. Και παράδομα οι δικαστές, εισαγγελίες και δικηγόροι να μαζέψουν τα χαρτιά τα δικά μας να τα πάρουν στα χέρια τους να πάνε στην Ευρώπη, στον κόσμο, που θα τα πάνε να καταλάβουν ότι οι άλλοι είναι αλήτες. Για το κάνουνε. <σοκλήστε> Τέτοιο θέμα διαπραγματευόμασταν το σιρό χαμπάρι. Λάτε ο διά, Εμείς οι δύο έπρεπε να το κάνουμε αυτό. <σοκλήστε> <σοκλήστε> τέλος πάντων. Είδες τι κάνει. Χαίρετε. Έλα, για. Λοιπόν, από το ωραίο, ρε φιλαραγγί. Πε το ωραίο, ρε παιδί μου, περίμενα τόση ώρα. Σήκωνα τηλέφωνα να πει κάποιο το ωραίο. Πε το. Ο Τίπρα έδωσε 5 ώρε στου αγρότε και 17 ώρε στου μαγιστέ την Πάλι μέσα είμαστε, ρε φίλε. Πάλι μέσα είμαστε, αλλά τι κατάφερε στη μία περίπτωση, τι κατάφερε στην άλλη. Σκάτα τίποτα. <laughs> ούτε με του αγρότε βγήκε αποτέλεσμα, ούτε με την ε, Μέρκελ. Θέλω να σου πω όμω. Ή ό,τι και να μου πει. Δεν είναι αγρότε και ο λαό. Πάλι δεν είμαστε, ρε φίλε. Ενώ τι έπρεπε να είμαστε. Ό,τι ούτε. αξίζουμε είμαστε. <laughs> Αν θέλαμε να μην Είμαστε ρηγμένοι, δεν θα ήμασταν. Στο υπογράφω. Έλα, για! Γιώργο από Πύργο, καλά είσαι. Από, τον μαγευτικό από το μαγευτικό πύργο. Από το μαγευτικό πύργο, παιδί μου, μιλάμε στο τηλέφωνο και κινδυνεύω και από το τηλέφωνο μου, φαστολαλάριγκι. Ε, μαγευτικό, είναι. Άμα έχει πιει τα προϊόντα τα δικά μα, μαγευτικά είναι όλα. Α, καταλάβα. Τι άκουσα αρέσει το ράδιο που στα τηλέφωνα τα χτεσινά, τι είπε άλλο, ότι ο φασίστα λέει δεν είναι μόνο αυτό που δεν θέλει του ξένου, αλλά και αυτό που προσπαθεί να του επιβάλλει. Ε, ε, παιδί παιδί μου έχει γνώση παιδί. ο κόσμο, δεν τα λένε έτσι. <laughs> και έφτονται, δεν πετάνε μια μαλα. Και μην νομίζει. Όχι, όχι είναι, είναι φιλοσοφημένη κουβέντα. Αλλά εγώ σκέφτηκα μία ακόμα πιο φιλοσοφημένη κουβέντα. Φασίστα, πε του, δεν είναι μόνο αυτό που μαχαιρώνει τον άλλον. Είναι και ο άλλο που δεν κάθεται να τον μαχαιρώσει, και αυτό που θέλει να τον μαχαιρώσει. Φασισμό δεν είναι και αυτό. Ναι, είναι φασισμό. Γιατί δεν σέβεται την δε... επιθυμία δε... του ανθρώπου. Ε, γιατί δεν κάθεσαι, δηλαδή, να σε μαχαιρώσω, δηλαδή, γιατί είσαι φασίστας. Δηλαδή, σε αυτή έλα. τη λογική χωράνε όλα. Ε, όλα. Όλα, με αυτή τη λογική χωράνε τα πάντα. Έλα, έλα, έλα. Αποστολή... έλα Τι κάνει. Δεν μπορώ να σου πω. Είμαι ένα Κάσο, Αποστόλη. Κάσε λίγο να δω αν θα κάνει πάταγο. Είμαι ένα σκάσω Αποστόλη. Μόλις τώρα ποιο μου έστειλε μήνυμα. Ποιο. Ο Λουκά. Ο Μπόνο, ο Μπόνο, Αποστόλη. Να στο κινηθείτε την φωτογραφία του. Σας βλέπει, Σας βλέπει με την Αμαν, και ακούει ακούει. Χάει, παιδί μου, ο Μπόνο στην Ιρλανδία. Μα βλέπει στην Ιρλανδία ο Ιρλανδό Ναι, ναι, ναι, σας και, και τι, θα για Εμεί δεν του πούμε τον πόνο μα. Αχ, μαναγία μου, βοήθειά μα, αποστολή βοήθειά Ο μας. πόνο είναι αυτό με τα μακριά μαλλιά και τηράστα, ε! Αυτό είναι! όσο με... όσοι σχέση έχει και ο Κίλμπουργκ με αυτό που έχει παλετσάκια, αλλά τέλο πάντων. Ε, τι να κάνουμε. Ναι, εντάξει, η ατυχία, ατυχία. Σταυρώστε, να αντισταυρώσουμε, παιδιά, αντισταυρώσουμε που λένε. Κάποιο έχει κόμμα με τι σταυρώσει, δεν καταλαβαίνω. Τέλο πάντων, αστιανή άνθρωποι. Μωρόγια, πε αυτή τη μλακισμένη τη Ερυζέα που πήρε πριν από λίγο. Μα γιατί το κοίτσι είναι τόσο συμπαθή. Κατά τον Δήμαρχο Ρεοκάστρο, τον άλλο τον Καρδίλη στη Χίο και όλου αυτού του πουρνε. Ότι άμα η κυβέρνησή τη πιστεύει ότι πρόκειται για ανθρώπου όσον αφορά του πρόσφυγε, α του πάρει του ανθρώπου που έχει από, από του πρόσφυγε στη δική τη δικαιοδοσία, α του βάλει όμορφα και ωραία σε αεροπλάνα και α του στείλει εκεί που θέλουν. Άστο, π... αυτό είναι πολύ ρίσκο. Τόσο ανοιχτό, θα τα αφήσουμε εκεί που θέλουν. Άρα, Αν του στείλουμε π... εκεί που θέλουν, δεν υπάρχει ζωή για του πρόσφυγε. Να σπάνε π... πέτρα θα του στείλουν. Π... Στην, π... Στην πιο προχωρημένη περίπτωση θα του στείλουν στη Μέρκελ. Έχω αειδιάσει, μου έχουν βγει τα άντερα με τον, ανθρωπισμό, τον αστικό ανθρωπισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση του ΝΑΤΟ που βάζει ανθρώπου και πνίγονται μεταξύ Ελλάδα και Τουρκία για να του γυρνάνε στα κανάλια, για να το παίζουν οι ανθρωπιστέ, για να εμπιστευτούν η κοινή γνώμη και για να κάνουν το παιχνίδι Η Ελλάδα δεν ξέρω τι θέλει να κάνει, θέλει να του χρησιμοποιήσει σαν διαπραγματευτικό χαρτί για το χρέο, για, για να, για να, Αφήνουν Ο κόσμο θεωρητικά είναι εφικτό. Σε αυτόν τον κόσμο δεν υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Δηλαδή, αν το πάρουμε αυτό, λεξί, κανεί δεν θέλει. Εκεί που θέλουν να το στείλουν, πιθανά δεν θέλουν, να θέλουν να το στείλουν. Είμαστε. Θέλουν να το στείλουν πίσω στον πόλεμο, ιδανικά. Γιατί έγινε ο πόλεμο, για να πάνε αυτοί να σωθούν. Ο πόλεμο έγινε λίγο πα και ξελασκάρει λίγο πληθυσμό. Πα και πάρουν είμαστε. κανένα πετρέλαιο, γι' αυτό έγινε ο πόλεμο. Δεν έγινε είμαστε. για να σωθούν. Και ποιο θα του σώσει, η Ευρώπη, ο ΙΕ, ο Οργανισμό Ηνωμένων Εχθρών. Πού υπάρχει σωτηρία για αυτού. Γεια σου πω όλοι. Γεια Πότε θα ζάζουνε τώρα επανάληψη το απόγευμα. Μάντεψε, δεν θα έχει επανάληψη το απόγευμα. Γιατί? Γιατί καταλάβαμε ότι η πολλή ελληνοφρένια κάνει το παιδί μαλακά. Πως λέγαμε το πολιτοτακατάκα, και δεν έχει και νόημα. Δηλαδή, ακουγόμαστε δύο φορέ και τι έγινε, α πούμε. Ξυπνήσατε δύο φορέ, δεν ξυπνήσατε μία. Χρειάζεται και δεύτερα η παράτα μας. Ε Ναι, ναι, χρειάζεται. Δεν χρειάζεται, ναι. Άστω, δεν πειράζει. Και... Άμα ήταν να γίνει, θα γινόταν και με τη μία φορά. Ένα μονιχερνάκι. Πού, αγάπη. Εδώ, κύριο. Πε αυτού μαρκέ ότι 400 χρόνια οι Τούρκοι που φοβούνται ότι θα μα Ισλαμοποιήσουν οι πρόσφυγε και αυτά. 400 χρόνια οι Τούρκοι δεν τολμήσανε, δεν μπορέσανε να μα. Πε τώρα που σπουνάζετε, θα λε καλύτερα. Μη μου βάζει λόγια στο στόμα. Ισλαμοποιήσουν. Τι να σου βάλω στο στόμα, ρε μαρκέ. Για να σου βάλω κάτι στο στόμα πρέπει να σου πω καζάκι. Εκεί θα βγάλει πλήκτε, δε <laughs> Εγώ καλεχέστηκα <laughs> Εμένα με διασκεδάζουν αυτοί. <laughs> αυτοί Αυτοί οι διαζάκητες <laughs> Καζάκης, Βελόπλους, αυτοί Όλοι αυτοί με αρέσουν. <laughs> ο Λεωνίδας, ο Γεωργιάδης <laughs> Είναι εύκολο ρε μα... Από το μικρόφωνο που έχει να του ακουγιάζει όλου. Εάν έχει επιχειρήματα και κάτι να σταθεί απέναντι σε κάποιον. Να σου πω την δε... αλήθεια, δεν έχω επιχειρήματα απέναντι σε αυτού, δεν έχω ασχοληθεί. Δηλαδή δε... δε... δε... έχουμε και σοβαρά πράγματα να ασχοληθούμε. Δε... Σοβαρό τι είναι, δηλαδή, να προμοτάζει ξεχωριστά το ΣΥΡΙΖΑ ή να. Να προμοτάζω το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, δεν είναι λίγο. Φίλε, η δουλειά μα είναι, έχουμε ευθύνε. Γιατί αν κάτι λε από αυτή την εκουβίνα, ότι το, το ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν το κάνουμε κι αυτό, ε... πώ θα το κάνουμε, Να το αφήσουμε στου άλλου που δεν ξέρουν. Αρχίζει αλήθεια σαν παραμύθι από αυτά που έλεγε η γιαγιά πως απ' τα σίδερα και τον πόνο θα μια μέρα η Θέλω παραγγελιά, καμένο που το χάνει λέει ότι ανεφοδιάζομαι Twitter. Ανεφοδιάζομαι Lesbos και το ανεβάζω στο Twitter. Πάρσα δική σου στο κτέλ. Λιβαδιάς, λιβαδιάς, ότι δεν περνάει από εκεί, κυριέ μου. Και το φτιάχνει μετά πάλι, το έχασε λίγο. Λέει θα ανεφοδιαστούμε, θα πάμε Θεσσαλονίκη και θα ανεφοδιαστούμε στη Ρόδο. Το έχασε εκεί τη Το πρωθυπουργικό αεροσκάφο. 2016. για άδεια για υπερπτήση του αεροσκάφους του Πρωθυπουργού που θεωρείται πολεμικό αεροσκάφος. Πάνω από την Τουρκία με ανεφοδιασμό στη ρόδο. Κάνετε κάποιο λάθος γιατί εμείς κύριε στο 90 δεν φτάνουμε. Αύκολο έρθουν στη Λέρο που θα προσγειωθούμε και του και δύο φωτογραφίε στο Twitter που ανεφοδιαζόμαστε και θα το πετάξω εγώ το ελικόπτερο μετά, το δούνε για τελειώνουμε. Κάνετε... Και εγώ τη μέσα και Στο Λεβέντι. Πού στο Λεβέντι? στο Λεβέντι Θα μπορούσε να πάει στη ρόδα, πάει στην να μια στην καλαμάτα. Πού στο Με το Θα φύγει η κυβέρνηση αυτή με ελικόπτερα. Χαριστό, <Κι> καλά, καλά! Θέλω να βάλει το τραγούδι που έλεγε Φταίει ο χοντρό, φταίμε κι εμεί, φταίει και ο Χατζημπρίς του Κελαϊδόνη. Και να βάζει από τη μία τον Τζίπρα να λέει ότι τα μνημόνια είτε τα εφαρμόζεις είτε τα χειταργεί. Και από την άλλη να βάζει τον, τον πάνω, τον καμένο, τον οποίο έλεγε Μόνο νεκρό δεν θα ψηφίζει τα μνημόνια. Λιωφέρα για πάντα, ευχαριστώ. Το μνημόνιο είτε το εφαρμόζει είτε το ακυρώνει. Θα πει μας τα πάνε αλλιώς Τι θα πει Τα φάγαν Τι θα πει πως φταίει Ο χοντρός Εγώ φορώ πατελόνι και τα τιμώ Έτσι είμαστε μισή άντρες σκληροί Ούτε νεκρός δεν πρόκειται να συνεργαστώ με κόμμα του μνημονίου Φταίει κι ο χοντρός Κι ο λιγνός Θα πει πως φταίμε και εμείς Πέντε κι εσείς Δηλαδή μες χωρίς τα πατεώνες είμαστε Ναι Φταίμε κι Και εγώ είμαι ο τελευταίος ο οποίος θα εσυχηριστώ ότι αποκλειστικά υπεύθυνοι για αυτή τη δύσκολη θέση είναι οι ξένοι, οι εταίροι. Άρα εσείς πώς θα το πείσετε. Προφανώς πιστεύω, είμαστε κι εμείς υπεύθυνοι για όλα αυτά. Φταίνε κι εσείς, να σου κι ο χάτζι πετρείς. Φταίνε και εμείς, κι και εσείς. Δηλαδή μες χωρίς τα είμαστε. Ναι. Φταίνε και οι άλλοι. Φταίνε και εμείς, φταίνε και εσείς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 Πανθολογούμενε πανθολομο, ευθύνε του. Μηδέν, μηδέν στο πηλίκιο. Και κοιτάζω γύρω μου και λέω. Θομά είσαι σπίτι για τι εποχέ.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 Ούσκληρα πολεμάτε πάνω στα βούνα. Αχα. εσύ για πασοκτσού μου έκανε. Είμαι, λίγο κουμούνι είμαι. Πώ, Δηλαδή τώρα ψήφισε το κουμούνι, δεν ψήφισε ναι, γιατί όχι. Εμπρός στον δρόμο που χάραξε η παπαρίγα. Να ζητήσω μια αφιέρωση. Ναι. Μπορείς μπορεί να βάλει τον κύριο Βασίλη στην αρχή που σου έλεγε για τα ζώα που έβαζες στο σκάι.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 άλλα της Ευρώπης. Ε και με τι θα ασχοληθούμε, τα τοπία δεν είναι ζωντανή εικόνα. Είναι, είναι, είναι, είναι, είναι ζωντανή, δεν θέλουμε ζωντανή φίδια εμείς. Καλά. Άμε και τρώμε και βάνει φίδια και τις Γιατί οι Κινέζοι τα τρώνε τα φίδια. Εμείς ζητά τρώμε μας Έλληνες εμείς. Και μην τώρα. Ε τώρα όμως θα είναι της μόδας λόγω Ολυμπιάδας, είναι τη μόδας να φάμε και εμείς λίγο ωραίο το φίδι μια mm. αφήνωση για την Παρασκευή. Βάλε τέσσερι προεκλογικέ δηλώσει του Τσίπρα για σχίσιμο μνημονίων, κατάργηση έμφυα, επαναφορά 751 μισθού και 13η σύνταξη. Βάλε μετά καπάκι τον Κατρούγκαλο, δηλώσει που έκανε πότε χθε που λέει ότι είναι σοσιαλιστή. Μετά ρίξε άκι είμαστε σοσιαλιστέ και δημοκράτε. Καπάκι απαντονίου για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι. όλοι. Και μετά στο τέλο ρίξε να δει που κάποτε θα μα πούνε και μαζού. Και θα δει που κάποτε θα μα πούνε και χαζού. ευχαριστώ πολύ, ε, <Τεσύνη> orden, είχε, πρώτη πράξη της κυβέρνησης της αριστεράς αμέσως μόλις συγκροτηθεί η νέα βουλή θα είναι η ακύρωση του μνημονίου και των εφαρμοστικών του νόμων <Το <λέει> Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστογένων ω 13η σύνταξη <Το λέει> Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε εκατομμύρια νοικοκυριά στενάζουν Κάτω από το βάρο του νέου αυτού φόρου του ΕΝΦΙΑ. Ένα φόρο έσχο. Γιατί και μέχρι ότου ανατραπεί ο καπιταλισμό και έρθει ο σοσιαλισμό, σε αυτό μαζί ασυμεγωστρατηγικά. ΚΚΠ. Ορίστε. Λέω ΚΚΠ. Ναι. Ψ, ναι, μωρέ. Σε αυτό μαζί ας είμαι στρατηγικά. Αριστερό. Ναι, μπράβο, λε. Σώπατε. Δεν είναι καταδικασμένοι οι εργαζόμενοι να ζουν χαμό ζωή. Συντρόφισε και σύντροφοι, έχουμε όραμα. Το όραμά μα είναι ο σοσιαλισμό. Συντρόφισσες και σύντροφοι Για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι Να δεις που καμπότε θα μας πούνε και μαλακές mm -hmm. Mm -hmm. Να δεις που καμπότε θα μας πούνε και χαζούς Βενσερέμος, άστα Βικτόρια Σέμβρε Βενσερέμος σαν τα σίδερα και το πόνο θα έρθει μια, μια χάρη για παρασκευή ρε φίλε, αφιέρωσες όλα αυτά τα, τα τσόλια, το τραγούδι που είχε βγάλει που τραγουδάγαν οι γυναίκε από τι φυλακέ Αβέροφ Το καρναβάλι κίνησε μη και μπες τους ταλάμους τριγελά Φέρνει το γλέμι και το τραγούδι της πίχρες τη της πετά. Χάρη, ταινιές, γριούλες, παιδιά, θα έρθει κι αλήθινη χαρά. Αυτό που λέει το παραμύθι θα γίνει αλήθεια μια φορά. Πόσα αυτά σίδερα και το μόνο Ο καρναβάλι δεν θέλει σύνδε, Μα στην ψυχή μα κλείνουμε. Κόσμος που φτερού γύζει, λευτεριά. Χαρυτελιέ γριούλε, Σα φτά i και το μόνο, θα πήσει μια μέρα